Θέλω λοιπόν να το πω και από εδώ πέρα ξεκάθαρα. Yes. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχτούμε, δεν πρόκειται να ανεχτούμε τα νησιά του βορατολικού Αιγαίου να γίνουν μόνιμο πάρκινγκ ψυχών με μόνιμη παρουσία προσφύγων και μεταναστών yes. Πολύ μεγαλύτεροι από τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Που να το δεχόντουσαν κιόλα. Είναι ο Κυριάκος Μισθωτάκη όταν είχε πάει περιοδεία τότε στη Χίο και η Χίο τον αντάμυψε, του έδωσε ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Του είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα δεχόταν με τίποτα τα νησιά αυτά, η Μιτιλίνη, η Χίος, και τα υπόλοιπα να γίνουν πάρκινγκ ψυχών. επιμερών του 25.000 έχουν παρακαριστεί ψυχέ στο... στη Μόρια. Χιλιάδε άλλοι στην Χίο, στη Σάμος αυτά τα νησιά στα οποία με τίποτα δεν θα δεχόταν. Να γίνουν πάρκινγκ ψυχών. Τελικά το δέχτηκε και αυτό. Τους διαβεβαίωνε με κάτι τέτοια. Του ψήφισαν και τώρα στη Χίο θα ακούσουμε. Χθε είχαν πάει εκτό από τα γραφεία του Μηταράκη, με έτοιμα να κλείσουν τα γραφεία του Μηταράκη. Ο Μηταράκης είναι ο αρμόδιος υπουργό και βουλευτή που εκλέγεται. Δεν νομίζουν να ξανεκλεγεί. Στην Χίο και ζητούσαν να πάρουν πίσω την ψήφο του. Διαφωνούμε με όλα αυτά που λέτε που δεν ακούμε. με να καταστραφεί το γραφείο του! Δεν υπάρχει Να καταστραφεί! Καταστραφεί! Δεν υπάρχει όμω! Να βγάλουμε όλοι! Έβλαμε πίσω την ψύχη μα! πίσω την Παίρνουμε, όχι θέλουμε που είπα εγώ, παίρνουμε πίσω. Την ψήφο μα δεν προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία. Θα έπρεπε να το γνώριζαν από πριν. Οι Χιώτες και όλοι οι Έλληνε αυτό. Όταν τη δώσει, μετά δεν την παίρνει πίσω. Στην τετραετία κάτι μπορεί να γίνει, αν θες να την αλλάξει, αλλά πίσω δεν την παίρνει με τίποτα. Αυτά στην Χίο. Γιατί στη Μυτιλίνη είχαν άλλε σκέψει και συλλογισμού. βλέπετε! Μπορείτε! Δε από εκεί, δε Αυτό είναι η κυβέρνηση! Δε στάβηκαν ούτε καν να πούν ούτε καλή τίποτα! Τροπή τους! Τροπή στον κόσμο! Ξεφτείλα, αυτή είναι η κυβέρνηση που έχουμε! Αυτή είναι η δημοκρατία! Εμείς τους βγάλαμε, εμείς του ψηφίσαμε! Του μεταφράσαμε! Η δημοκρατία όχι πασίσει ούτε γούντα! Και γούντε να ήταν δεν θα έπρεπε να αυτό το πράγμα! Στο Πολυτεχνείο τα κάνανε αυτά! Το τάγκ τώρα θα το κάνανε! Μα με με τσακι θα ψηφίσαμε κόσμο! Τροπή Στενά, τα μπράβο προ το Μιτσοτάκι που το ψηφίσανε και άλλα ωραία. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, θα ήταν και απολαυστικά όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που λένε κυρίω οι άνθρωποι εκεί που συνειδητοποιούν μέσα σε ένα τρίμερο έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολλά πράγματα από το να βλέπει τον ματατζή απέναντι, από το να σε χτυπάει ο ματατζή, από το να σου ρίχνει τα κρυγόνα, από το τι ρόλο έπαιξε ο Μιτσοτάκι που έλεγε όλα αυτά, οι υπουργοί του, οι βουλευτέ του, το κόμμα. Η Ευρώπη και όλα αυτά Μέσα σε λίγες μέρες Καλούνται οι κάτοικοι των νησιών Να οριμάσουν και σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα Δύσκολο βέβαια Αλλά ευτυχώς έχουμε όριμους υπουργούς Και ηγέτες γενικότερα Τον όριμο Βορύδη θα ακούσουμε τώρα Το ζήτημα της αποσυμφώρησης Ποτέ Μα ποτέ και μέχρι και σήμερα Δεν αποτέλεσε Πολιτική της νέα Δημοκρατίας Το λέω για τον κύριο Βαρεμένο, Ο οποίος είπε ότι αντιμετωπίζουμε πολιτικά θέμα. Ακούσαμε τύπο ο Βορύδης, ότι δεν έχουν τέτοια θέματα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας. Για μας αποτελεί άμεση προτερότητα η αποσυμφόρηση των νησιών. Το ζήτημα της αποσυμφόρησης ποτέ, μα ποτέ και μέχρι και σήμερα δεν αποτέλεσε αποτελεί άμεση, δεν αποτέλεσε αποτελεί άμεση. πολιτική της Νέα Δημοκρατίας. Αποτελεί άμεση. Δεν αποτέλεσε Εγώ περπατώ στην Πατησίων Και μου λένε μπράβο συγχαρητήρια και άλλο είστε πολύ επίικοι Αυτός είναι ο βουλευτής Ο Μποκδάνος ο οποίος περπατάει στην Πατησίων Για όλα αυτά που γίνονται Ακούσαμε λοιπόν βορίδη και κυριάκο Ότι ακριβώς λένε την σύμπτωση απόψεων Για ένα πολύ κομβικό θέμα Έχει έρθει όμως ο Βασίλης Δέτσικα Στο συνάδελφος έχουμε έκτακτη είδηση να μας την πει Έχουμε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Όπω ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι υγειονομικέ αρχές της χώρας. πρόκειται για μια 38χρονη Ελληνίδα που είχε ταξιδέψει στη Βόρεια Ιταλία και βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να το δεχτούμε. Όχι καλώς βέβαια, να είναι μια χαρά η κυρία. Από τη Βόρεια Ιταλία, από την Ευρώπη, έτσι μα ήρθε. Στη Βορεια Ιταλία γίνονται αυτά που γίνονται, τα βλέπετε, τα ακούτε, τα παρακολουθούμε. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, δύο μήνες σχεδόν, μετά από όταν ξέσπασε όλο αυτό, δυόμιση μήνες, στην Κίνα. Το παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να φανταστούμε. Άλλωστε είναι και ο Κικίλιας που είχε πει ότι είμαστε θωρακισμένοι, χτες το, χτες το από κικίλια. Το πόσο θωρακισμένοι είμαστε αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί και τι επόμενε μέρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν είσαι σοβαρό άνθρωπο, να δηλώνει ότι μια χώρα είναι θωρακισμένη. Γιατί δεν μπορεί να θωρακιστεί, είναι τόσο απλό. Βγαίνει και λε: Θα κάνουμε τα πάντα, θα δώσουμε τι δυνάμει μα. Είναι όλο ο μηχανισμό έτοιμο και. και, και. Παρ' όλα αυτά, δεν λε τη λέξη θωρακισμένο, γιατί δεν μπορεί να είσαι θωρακισμένο. Έτσι, όπω λειτουργούν οι οικονομίε, οι κοινωνίε, οι μεταφορέ, οι επικοινωνίε σε αυτέ τι συνθήκε. Εμείς εδώ μέχρι να έχουμε και το δεύτερο κρούσμα καταγεγραμμένο και οτιδήποτε προκύψει γύρω από αυτά να συνεχίσουμε με τα άλλα, ακούσαμε Βορύδη και Κυριάκο που λένε το ακριβώς αντίθετο για ένα κομβικό, πολύ κομβικό θέμα ο ένα ανερεί τον άλλον τόσο όμορφο όμως, αποδεικνύοντα ότι η κυβερνητική σύμπνεα είναι δεδομένη όπως ακούσαμε ε, Στη μιτιλίνη θα πάμε γιατί εκεί είναι τα μάτα που προχθές έκαναν την απόβαση Ε, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, διαμαρτύρονται τη μέρα, διαμαρτύρονται τη νύχτα, γίνονται διάφορα. Χτε τη νύχτα είχαμε κάποιε διαμαρτυρίε. Είναι συνάδελφοι εδώ, δημοσιογράφοι, οι οποίοι για τοπικό site καλύπτουν τα γεγονότα και σχολιάζουν, και σχολιάζουν αυτά που ακούνε από του ματατζίδες απέναντι. Είμαστε στην Καράβα και τα μάτ φυσικά παντούν με δακρυγόνα για άλλη μια φορά. Έχουν κρυφτεί τα ΜΑΤ μέσω βουνό και μα φτιάχνουν πόσοι είμαστε. Δρόμο, έχουν κρυφτεί στο βουνό, φωνάζουν προ του διαδηλωτέ. Προκαλώντα του Ιβριστικά συνθήματα κατά τη Μυτιλίνη και τη Λέζου για κανένα και τέτοια ακούγονται από mm -hmm. το βουνό και θα κατεβούνε και θα μα δείξουν και θα δείτε τι θα πάνε μόλι έρθουμε mm -hmm. ε, με δύο προβολεί τώρα από το βουνό. Προσπαθούν να επικεντρωθούν στο που είναι συγκεντρωμένο ο κόσμο. Μα ψάχνουν, μα ψάχνουν. Είμαστε εμεί εδώ, καλησπέρα. Μετράνε πόσοι είμαστε και τι... Καλή και τι θα μα ρίξουν πάλι. Α <Συλίου> πούμε, <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Δύο μα. Όχι. Δεν είδα. Νύχτατα Τι είπανε, τι είπανε. Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος. Φαύλω, μπαλές, μπαλές, μπαλές, μπαλές, μπαλές, μπαλές, μπαλές, μπαλές. Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν μάθαμε, ακούσαμε ότι τα ΜΑΤ φωνάζουν τους κατοίκου της Μητυλίνης, αυτούς που φυλάνε τα σύνορα αυτής της χώρας, τουρκόσπορους. Το λέγανε χθε οι συνάδελφοι, το είπε και ένα κάτοικος δίπλα. Υπάρχει καταγεγραμμένο και σε άλλες μαρτυρίες, το βλέπαμε και στα social το πρωί. Μια χαρά, μια χαρά. Πηγαίνουμε κανονικά και ακούσαμε τώρα στο τέλο εδώ το Χρυσοχοίδη, ο οποίο είναι η παλιά του δήλωση ότι περνάνε οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Και ακούσαμε τα χειροκροτήματα είναι από προχθές το βράδυ των Μητηλινιών προ του αστυνομικού. Ο Βορύδη, ο υπουργό που βγήκε να πει για αυτά τα θέματα και όχι για τα θέματα του Υπουργείου, του ποιο ασχολείται. Ο Βορύδη λοιπόν ζήτησε, απέτησε, ευχήθηκε να χειροκροτάμε όλοι εμεί και κυρίω η κάτοικοι των νησιών την κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν που αρχίζει και ενεργεί η κυβέρνηση. Και κάνει ακριβώς αυτό το σχέδιο Για το οποίο είχαμε μιλήσει προεκλογικά Και το οποίο οι ίδιοι νησιώτες το είχαν χειροκροτήσει προεκλογικά Όταν λέγαμε κλειστά κέντρα Επικροτούσαν οι νησιώτε μας για τα κλειστά κέντρα Όταν λέγαμε παναπροωθήσεις Επικροτούσαν οι νησιώτες Τώρα, μας τι άλλαξε όμως ε, Νομίζω ότι ένα ρόλο έχει παίξει καθυστέρηση. οτι αλήθεια είναι ότι καθυστέρηση. αυτό που χάσατε, ναι, ναι, παίζει ένα ρόλο η καθυστέρηση τώρα mm -hmm. για να είμαστε αυτοκριτικοί και ταυτόχρονα δίκαιοι. Mm -hmm. Αλλά και μόνο το γεγονό ότι η κυβέρνηση, με την καθυστέρηση όμως αρχίζει να το υλοποιεί. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα mm -hmm. την αντίστροφη πίεση. Ότι, ωραία, τώρα που αρχίζατε να το υλοποιείτε, σα χειροκροτούμε. Ωραία, τώρα που αρχίσατε να το υλοποιείτε, σα χειροκροτούμε. Μα και τώρα του χειροκροτούν. Απλά αντί να κολλάνε τι παλάμε, είναι ανοιχτέ οι παλάμε και κολλάει μία πάνω στην άλλη, κοιτάζοντα προ του αστυνομικού, προ τι αστυνομικέ δυνάμεις και προ τι κυβερνητικέ γενικότερα δυνάμεις. Έχει την απέτηση ο κ. Βορύδη να χειροκροτούν οι κάτοικοι των νησιών μετά από τον πενταετή, περίπου, την πενταετή περίπου τα ταλαιπωρία που έχουν δεχθεί, τι κοροϊδίε τη Ευρώπη, των κυβερνήσεων. Και όλα αυτά που ζήσαμε και όλα αυτά που ζούνε, που διωγγώνονται όσο περνάνε οι μέρε. Λοιπόν, βγήκε ένα κυβερνητικό και λέει ότι πρέπει να μα χειροκροτείτε για αυτά που κάνουμε και επειδή τα κάνουμε. Ο Μάικη Βορύδη είναι πολύ γλυκό άνθρωπο. Θα ακούσετε τώρα πώ, με τι γλύκα, χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη λέξη η οποία παραπέμπει σε φυλακή. Τώρα που αρχίσατε να το υλοποιείτε, σα χειροκροτούμε. Θα κλείσετε τη μόρια. Θα ανοίξετε ένα κέντρο στο οποίο θα είναι το βράδυ όλοι μέσα. Όποιο είναι παραβατικός θα μένει για πάντα μέσα. Όποιο έρχεται θα μένει μέσα. Όποιος είναι για αναχώρηση γιατί έχει απορριφθεί η αίτησή του, θα είναι μέσα. Όχι έξω μέσα έξω, μέσα μέσα μέσα, μέσα, μέσα συνεχώς, ναι, ναι. σε 24 ώρες μέσα. Ναι. Θα είναι μέσα, θα μένει μέσα, θα μένει για πάντα μέσα. Είδατε τι ωραία που λέει το μέσα πως γλυκένει η φωνή του βγαίνει από την ψυχή του γιατί φυλακίζει κάποιον άλλον ταλαιπωρεί κάποιον άλλον, στριμώχνει κάποιον άλλον κάπου οπότε όλο αυτό τον κάνει πιο γαλήνιο, πιο ομιλήχιο τα θέλει αυτά, του αρέσουν αυτές οι εικόνες δεν το κρύβει, το ίδιο στυλ με αυτή τη γλύκα μιλούσε όταν έλεγε ότι είναι και καταναγκασμός η βία, εξαναγκασμός Και είναι καταναγκαστική. Και έτσι το γκλομπ του αστυνομικού, όταν χρειαστεί, όταν μιλάει για τέτοια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά όμω, όταν πρέπει να ταλαιπωρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταπατώνται. τότε χρησιμοποιεί και βγάζει αυτή την πολύ ωραία γλύκα σαν άνθρωπο. Η λύση για τον κορονοϊό έχει έρθει. Τη λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αφορά βέβαια τα νησιά και κυρίω του μετανάστευση. Το σχέδιο αυτό είναι προ τη χώρα και κυρίω των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα σήμερα, που υπάρχουν σε έξαρση θέματα δημόσια υγεία, γίνεται καλύτερα αντιληπτό από όλου ότι θέματα όπω ο κορονοϊός μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια κλειστή δομή και όχι σε μια άναρχη, ανοιχτή δομή που αποτελεί υγειονομική βόμβα. Εδώ λοιπόν ο κύριο Πέτσα, που λανσάρεται και ω σοβαρό ο ίδιο, μα είπε ότι τα κλειστά κέντρα στα νησιά θα είναι και ασπίδα προστασία για τον κορονοϊό. Τα οποία κέντρα δεν θα είναι κλειστά. Θα είναι ανοιχτά, θα μπαίνουν όλη μέρα. Μπορεί να βγει οποιοδήποτε. Κοροϊδεύει δηλαδή στα μούτρα και με ηλίθιο τρόπο του ανθρώπου των νησιών. Γιατί και κάποιο να υποθέσουμε ότι έχει κορονοϊό στο, στην κλειστή δομή, θα βγαίνει το πρωί, το μεσημέρι, θα πηγαίνει έξω και θα ξανάρχεται. Άρα μπορεί άνετα να την μεταδώσει, να μεταδώσει τον ιό. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να το χρησιμοποιήσει τώρα, να μα πει ότι είναι μια καλή λύση, γιατί δεν έχουν άλλα επιχειρήματα και μπλέκει μετανάστε, ασθένειε, φόβου, εκβιασμού όλα μαζί. για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει κουίζ τώρα, έχουμε το συνάδελφο βουλευτή που προηγείται εδώ στην εκπομπή και θα ακούσετε να λέει κάτι μην μείνετε μόνο σε αυτό που λέει που είναι πολύ σημαντικό αλλά και κυρίως στο στυλ Οι οικογένειες πληρώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλη άπλη βρωμιάριδων παλιανθρώπων τραμπούκων Τι σα θύμισε η φωνή και κυρίως αυτό το γρέζει όταν τα παίρνει ο Μποκδάνος. Τι σας θύμισε έχουμε και την απάντηση. Οι οικογένειες πληρώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να είναι ξέφραγω αμπέλη άπλητων βρωμιάριδων παλιανθρώπων Και Την δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Τέλος. Και θα την προασπίσω προϊανδήποτε θυσία. Γείτες. stop. Δημοκρατία Ζήτω δημοκρατία! Έτσι λοιπόν, δώσαμε και την απάντηση. Νομίζω ότι ταιριάζουν οι φωνέ, ταιριάζουν και τα νοήματα. Όχι μόνο οι φωνέ, κυρίω ταιριάζουν τα νοήματα. Καλοί άνθρωποι γύρω μα. Πολύ καλή, καλοί, ακούσαμε και το Βορείδι. Τι ωραία που το είπε και ο Μπογδάνο εδώ. Όλοι αυτοί να καθαρίζουν τα πανεπιστήμια. Τα οποία δεν καθαρίζουν όμω τα πανεπιστήμια. Και ούτε πρόκειται να καθαρίσουν. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά που. Συμβαίνουν γιατί δεν καθαρίζουν έτσι αυτοί οι χώροι αν πρέπει να καθαρίσουν και αν έπρεπε σε αυτόν τον τόπο να αρχίσουν καθαριότητε και επιχειρήσεις καθαριότητα έπρεπε να ξεκινήσουν από αλλού και να τελειώσουν στα πανεπιστήμια γιατί πάρα πολλοί χώροι άλλοι ε, είναι εντελώς βρώμικοι δεν έχουν βέβαια ε, μάσκες ε, full face και όλα τα υπόλοιπα αλλά όμως η βρωμιά εκεί είναι τεράστια και διαχέεται σε όλη την κοινωνία και λερώνει όλη την κοινωνία διαχρονικά. και με πολύ βαρύτερο τρόπο ανώτερη και του κορονοϊού η συγκεκριμένη βρωμιά δώρα, λοιπόν ο τρίτος καλός άνθρωπος στη σειρά έρχεται να μας κάνει μια ευχή εγώ θα το πω ευχή ε, εγώ έλεγα πάντοτε ότι μακάρι για τους ανθρώπους ίδιους να έχουν την κανδημιά του Μητσοτάκη Μακάρι δηλαδή να καταλήξουμε όλοι να έχουμε τη δική του καρδιά. Αυτό ακριβώ. Περίπου έτσι το οπέ, αλλά εμεί το βάλαμε έτσι για να φανεί πιο. Λίγο πιο τρομακτικό. Λίγο πιο τρομακτικό, λέει εδώ ο Σπύρο. Έχει μια πρόταση. Έχω να κάνω μια πρόταση. Τα μάτια να πάνε στα λιμάνια και τα αεροδρόμια αντί για χημικά να ψεκάζουν για τον κορονοϊό. Έχουν προπηρεσία. Ναι, αν τη ρίχνουν κατευθείαν στα μάτια. Πρέπει να βρεθεί το φάρμακο καταρχήν. Είδα και στην Κίνα. Ότι ρίχνουν ένα φάρμακο από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει αυτό και αν είναι μόνο για ψυχολογικού λόγου. Αλλά αν πάνε τα μάτια και ψεκάζουν, είναι λίγο άγαρμα και πάνε κατευθείαν στα μάτια και στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Θέλω να πω η πολύ σοβαρή πρόταση εδώ που καταθέτει ο φίλο Ακροάτης Συμβαίνουν όλα αυτά με το μεταναστευτικό, προσφυγικό, να το πούμε έτσι. Με τα νησιά έχει μετατοπιστεί το θέμα στην αντιπαράθεση κατοίκων νησιών, στον αυταρχισμό. Στο αμόκ βία και αυταρχισμού που βλέπουμε από την κυβέρνηση τις τελευταίε δύο-τρει μέρε, τα πλάνα όλα είναι με καπνού. Ωραία φύση, η φύση τη Μυτιλίνης, η φύση τη Χίου και απ' την άλλη συνέχεια εντάσει, δακρυγόνα, κυνηγητά. Ε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ε, θέλει, πολύ, θέλει ιδιαίτερη διάθεση μέσα σε αυτό το κλίμα να αναδείξει κάποιου τι πραγματικέ αιτίε. Το έχουμε κάνει πολλέ φορέ από εδώ. Ε, είναι η πόλεμη. Και αυτοί που δημιουργούν φτώχεια και συνθήκε πολέμου στι χώρε, γιατί για αυτού του δύο λόγου έρχονται προ τα εδώ για να πάνε αλλού όλοι αυτοί οι πρόσφυγε και μετανάστες λόγω πολέμου και λόγω φτώχεια και ανέχε, γιατί στι χώρε τι περισσότερε τη Μέση Ανατολή και κυρίω τη Αφρική δεν μπορεί να ζήσει κανεί, πεθαίνουν πολύ νωρί για τι συνθήκε που όλοι γνωρίζουμε. Μια πηγή ευθύνη είναι αυτή, αυτοί που δημιουργούν αυτού του πολέμου και αυτοί που δημιουργούν αυτή τη φτώχεια, αν κανεί τα στοιχεία. 5-10 άνθρωποι κατέχουν όσο το συνολικό ΑΕΠ όλων των χωρών τη Αφρική. Αυτό το αποδεχόμαστε όλοι ως κάτι πάρα πολύ λογικό, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά δεν αποδεχόμαστε ο άνθρωπο που υφίσταται αυτή την τεράστια αδικία να πάρει την οικογένειά του και να πάει να βρει κάπου αλλού ένα καλύτερο μέρο, περνώντα από την Ελλάδα για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Ο δεύτερο πολύ ωραίο παράγων ενοχοποιητικό. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε, μα έχει κάνει εδώ αποθήκη κανονικά και εμά και του ξένου, όσου περνάνε. Δεν κάνει τα βασικά. Έχουν φτιάξει κάποιε συνθήκε και κάποιε συμφωνίε που μα στριμώχνουν εδώ, όλου. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού και μένουν μόνο στην Ελλάδα, όπω μπαίνουν παραμένουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η συνθήκη του Δουβλίνου, όπω λέγαμε, αλλά και η συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλει κανείς να βρει τους πραγματικούς, τις πραγματικές αιτίες, αν το κάνει σε όλα τα θέματα, εδώ η Ευρώπη είναι μια από τις πραγματικές αιτίες. Θα ακούσουμε όμως πως δεν τις βρίσκουν τις πραγματικές αιτίες, πως δεν τις βρίσκει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Ναι στην Ευρώπη, αλλά περισσότερη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, δεν την εγκαταλείπουμε. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το κοινό μας σπίτι. Γίτσες! Η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει προσιλωμένη στην ιδέα μιας ισχυρής Ευρώπης και μιας ισχυρής Ελλάδος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξερίξεων. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Σιμίτη, τον Καραμαλή, τον Γιώργο Παπάνδρεου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολλέ δηλώσει έχουμε που να μιλάνε για αυτή την Ευρώπη που μέσα εκεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα, όχι μόνο την Ευρώπη. Γεωγραφικώ ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτήν. Αλλά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν να μην γνωρίζουν για ποιου λόγου ακριβώ φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στι πρώτε προτεραιότητέ τη δεν ήταν η ευμέρεια των λαών. αυτό παρεπιπτόντως και σε κάποιες χώρες και αν προκύψει και όποτε και όταν προκύπτει εμείς εδώ έχουμε εμπειρία πια βλέπουμε τι ακριβώς όφελος και για αυτό το θέμα και με αφορμή αυτό το θέμα έχουμε σαν λαός και σαν χώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολο να στοχοποιείς τον κατατρεγμένο που περνάει τα σύνορα τον πατέρα τη μάνα με το παιδί αλλά υπάρχουν και αυτοί οι πατεράδες, οι Ευρωπαίοι οι γέτες και τους οποίους κανείς δεν πρόκει να τους ενοχοποιήσει γιατί έχει πιστεί ο κάθε ένας ότι αυτή είναι η λύση, η οποία η λύση όμως δεν πολύ βοηθάει, ευθέτω τον τόπο, αν το καλοσκεφτούμε. Έφυγε ο, Βουτσάς, ο Κώστας Βουτσάς σήμερα, το έχετε μάθει από το πρωί, ήταν στην εντατική τις τελευταίες. Μέρες. Ακούμε μια μουσική από αυτέ τι ταινίε που έχει παίξει. Αλεξαρτήτω αν σε κάποιον άρεσε, αν γέλαγε. Εγώ προσωπικώ δεν γέλαγα ποτέ με τον Κωνσταβούτσα. Αλλά μ' άρεσε όμω που τον έβλεπα στι ταινίε, όλο αυτό το πράγμα που γύριζε πέρα από αυτό το γρήγορο, το σπινθυροβόλο, οι ατάκε που έλεγε συνέχεια. Έχει σημαδέψει, έχουν σημαδέψει αυτέ οι ταινίε τα παιδικά μα χρόνια και νομίζω όλων τα παιδικά χρόνια. Οπότε τι βάλαμε όλε σε μια σειρά. Ορίστε κύριε. Ya δε στο ψυγείο παιδάκι. Μην τρασεύεις καθόλου σε λαμάτια. Ακούω μαμά. Ήρθε εδώ η Ελλάδα και την έδιωξα. Την είπα σαν μην είπες, Ναι. Αμφός μους. <laughs> <Mamá, acu, laughs> να μην είπε χαλαβράκι. Και πολύ δεν έχω έρθει. Μάμα να με κάνεις κι αυτό Να πολλούς και αυτές, γιατί είμαι πολύ στεναχορημένος. Να με κάνεις και κομματάκι και ο που με το θύμισαν. να πούμε κουβέντος. Κουβέντος, Καλώς τα παιδιά! Καλημέρα σας! Καλημέρα! Πάλι εδώ είσαι καραμούζα! Μάλιστα! Γιατί είδες για το πλυντήριο ή για την κουζίνα? Ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Α, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Γιατί είστε εσύ! Κιθάρες έχετε! Εσύ με δουλεύεις δε! Με δουλεύεις! Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα! Ηλεκτρικά ή δεν πουλάμε! Ηλεκτρικά! Ε. Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα είδα! Τι έτσι κάνεις! Δεν σου φτάνει η καραμούζα που έχει στο λαιμό! Θες κάνεις ορχήστρα! Αυτό το Boeing λοιπόν Σήγησε σήμερα το πρωί Εδώ είναι η Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα Δύο, έντεκα, 80 οκδόντα, οκτώ οκδόντα Τηλεφωνοπικοινωνία σας περιμένει μέσα Πάρτε πείτε τα δικά σας Από τα νησιά, από την ξηρά Από το βορρά, από τη Θεσσαλονίκη Με τον κορονοϊό, το πρώτο κρούσμα Ακούτε τους γιατρούς, μην πανικοβάλεστε Είναι μια γρήπη. Ε, εμφανίζεται ω γρήπη. Ναι, να την προσέξουμε, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερο πανικό, δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα. Μην πιστεύετε αυτά που διαδίδονται. Οι μάσκε, για παράδειγμα. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι γιατροί. Το έχω από τρει-τέσσερι. Δεν πολλοφελούνται. Παρόλα αυτά, αν σα κάνουν καλά, φορέστε τε. Κυκλοφορήστε με μάσκε. Υπάρχουν και αποκριάτικε μάσκε. Αυτέ μπορούν να σα κάνουν ακόμη καλύτερα. Όχι στην υγεία, αλλά να νιώσετε καλά. Οπότε όποιο νιώθει καλά ίσω έχει καλύτερο ανοσοποιητικό και αντιμετωπίσει τα θέματα του κορονοϊού. Παρακολουθήστε τι κάνει η κυβέρνηση. Θα διασκεδάσετε, θα χαλαρώσετε καλή οχύρωση του κορονοϊού. Και την αντιπολίτευση, δεν λέω, αλλά επειδή είναι η κυβέρνηση τώρα και τα πάνε τόσο καλά και άριστα σε πολύ βασικά θέματα, παρακολουθήστε την, δεν θα χάσετε ποτέ. Ο Παναγιώτης Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. RadioPapakiParaPolitica.gr είναι το site του σταθμού και τη εκπομπή εδώ. Πάμε λοιπόν στον πρώτο λαό. Αυτό μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Λέγεται <γελίες> Γεια σα, παρεπολιτικά. Ναι, ναι. Ο Αποστολή. Ο ίδιο. Γεια σου, Αποστολή, χαιρετισμού και στο Σθήμιο. Σήμερα έβλεπα τη Μάριον στο πρωί και βγήκε ο εκπρόσωπο των αστυνομικών να πει ότι ήταν απλά παρατεταμένο. Δεν θυμάδευε κανέναν αυτό που μπήκε στην Ασό. Είχε πάρει να πάρει δικό του άνθρωπο και τον σύρανε. <γελίες> είχε πάρει να πάρει μια γκόμενα εκεί πέρα, τον τραβήξανε λέει μά... μέσα και αναγκαστικά. Καλά, δεν ήθελε τώρα να υψώσει το όπλο του. Δεν ήθελε να το προτάξει. Απλά είχαν ιδρώσει μαχάλε του και τι 20 να πάρουν αέρα. Μπορεί απλά να ήθελε να χαιρετήσει τον ήλιο. <σίλιο> <σίλιο> όπω είναι να ξέρω εγώ. Και απλά να έχει το όπλο στα χέρια. Ξέρει τι συνέβη, δεν ξέρει. Ο εκπρόσωπο είπε ότι υπάρχει και βίντεο που δείχνει ότι τον έσυραν και τον Ναι <σίλιο> Αλλά δεν θα το δείξει, δεν θα βγει λέει αυτό, α πούμε, γιατί δεν το δείχνουν τα κανάλια. Είναι ξέρει πώ λέμε, έχω κάτι να σου δείξω, είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν το δείχνω ποτέ. <σίλιο> ναι, γιατί τα κανάλια όπω ξέρουμε είναι των αναρχικών. Ε, ναι, τον έβαλε στη γωνία. Είναι <σίλιο> κατευθυνόμενα. Του έλαμε μα τώρα. Σήχαμε το δείξουμε. Τον κόλισε στον τίγω πάντω στην πρωινή ενημέρωση στο δημόσιο κανάλι του έκανε. μία ερώτηση <ευχαριστώ> και τους είπε ευχαριστώ και πέρασαν στο επόμενο... Ναι, η Μάριον σε αυτά είναι αδυσόπιτο. Πώπω, να μπορούσα να κρατήσω και εγώ έτσι τη δουλειά μου. Να μου έλεγε μαζί τα στα φετικό και να μην ήλαγα καθόλου. Α, είσαι μαζί όμως, είδες. Ε, από το FBI παίρνουμε. Υπήρχα <σύνια> Είπηρα... <σύνια> από κι εγώ <ό> τη <σύνια> μακριά μου αποστολή. Πε τη φίλε μου, δεν πειράζει. Εσύ, ποιοι Τούρκοι είναι εσύ, αφού έχουμε τα για τη δουλειά, ρε. Εντάξει, όλα καλά. Ποια δουλειά? Εγώ είδα, φίλε, χτες πότε έγινε. Κατεβάσανε από στα νησιά. Τι θε να προ... κατεβάσουν, παιδί μου? Τσίρκο? Στρατό θα κατεβάσουν. Στρατό έχουμε <σύνια> ανάγκη. Και έτσι, και πάμε να Έλα, φίλε μου. θέλω να δώσω κάποιον. Να δώσει κουκουλίτσα, φορά ή είδε ότι δεν μα αστηρίζει το, έτσι. Το, το, τον άλλον από μέσα, ξέρει είπε. Βάλε καράφλα τον, και πε το... μου, βάλε το... καράφλα, Ά, λέγε. Ότι κάθεσαι πάνω από το τηλέφωνο. Τι γίνεται, Εσύ. <ic2> δεν είναι όπω το, το έχει στο μυαλό σου, δεν είναι όπω νομίζει. Και δεύτερον, μετρά. Τι μετρά, Ακροατέ, μετρά τίποτα άλλο. Καταρχά, δεν έχει δόνιση το τηλέφωνο, έτσι. Ξεκινάω από αυτό. Ούτε ματσούκι, ούτε κάτι εχμηρό. Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, λοιπόν τελεία, μετράω, μετράω σαν σαγκόμενα που λέμε. Μετράς προβατάκια, είπε ο άλλο. Τώρα εσύ μπορεί να μετράσει σαν κόμμα. Μετράς... Το μετράω προβατάκια είναι διπλή σημασία. <laughs> Ας, δεν ξέρω <laughs> αν παρεξηγήθηκε ή όχι. Εγώ, όχι καθόλου. Τα προβατάκια που ακούνε εκεί πέρα υπάρχουν πολλά προβατάκια αλλά ακούνε την προηγούμενη εκπομπή. Είναι εκείνα εκεί που βελάζουν και καμιά φορά βγάζουν και δόντια δυστυχώ. Τέλο πάντων, να είσαι καλά, φίλο καλώ σημερινή. Τι δόντια, κάτι θρασίδιλα που με την πρώτη τέτοια φεύγουν. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Κώτες, λοιπόν, να, τίποτε, Έλα, γεια. Τίποτε. Εσύ πώ και δεν πήγε στοιχείο, ερε φίλε. Είμαι στοιχείο του. <laughs> Να σου πω, βάλα για ένα μισό πριν τον ε, αυτόν που δεν είναι ε, Ρουφιάνος, ε, δεν είναι Ρουφιάνος. Ναι, ναι, ήθελα να δω πόσο μπορώ να αντέξω στο, μα, στο μαλακόμετρο. Πόσο πήγε, πόσο η ώρα πήγε. Ε, δεν μπόρεσε, αρέσει, αποστέλλω να αντέξω πάρα πολύ. Απλά επειδή βγήκε και είπε κάποιε μαλακίες εγώ είμαι από Χίο. να σου πω, επειδή βγήκε και είπε ότι τι τη Κουκουέδε, να του θυμίσω ότι η χίος είναι το Στην Νέα Δημοκρατία το Μέρο. Επίση, ένα από αυτού που χτυπήθηκε που έφαγε τα κινητό στη διαδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Χίου που είναι υποστηρίζουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το είδαμε αυτό. Τι να κάνουμε, θα έχουμε και απόλυση. Όσο πω έτσι από όλοι Έχουν και καινούριε μεθόδου γιατί βρίσκουμε ένα φίλο μου το πρωί και μου λέει ότι έχουν στείλει και κάτι ελικόπτερα και κάνουμε έψη από ελικόπτερο. Κάτι drone έχει. Α, έχουν drone. Έχει κάτι drone, <laughs> πετάνε κάτι προ <laughs> <κρότου -λάντς, laughs> αυτά, πετάνε κάτι τα κρυγόνα, έχουν μέσα. Εξοχρονίζεται. Είμαστε χωριάτε, δε Αποστολή. Ναι, είστε χωριάτε, βέβαια είστε χωριάτε. Για, για, γιατί ρε, δεν αυτό. έχετε μάθει καλό σημάδι στη φεντώνα, γι' αυτό. Δεν έχουμε, δεν έχουμε μάθει. Επίση μου είπε ότι έχουμε εκεί κάτι τσομπάνιδες οι οποίοι έχουν τραβερνώσει κάτι ρακέ από το προηγούμενο βράδυ για κάτι τσίπουρα. Και μου λέει η κατάσταση δεν πάει καλά. Μου λέει Αφήντα με του φέκε, με ξέρει. Αυτό δεν το αποκλείω να σου πω την αλήθεια. Ναι, ούτε με το αποκλείω. Mm. Γιατί άμα του γυρίσει το μάτι του ντόπιου, δεν θα βρει ούτε <Συλίου> ζήτημα της αποσυμφόρησης ποτέ, μα ποτέ και μέχρι και σήμερα δεν αποτέλεσε πολιτική της Νέας Για μας ε, αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αποσυμφόρηση των νησιών yes. Σύμπνια, σύμπνια κυβερνητική Είναι όλοι στον ίδιο, στην ίδια γραμμή, ακούσαμε εδώ βοήδη και Κυριάκο, Μητσοτάκη για το θέμα του μεταναστευτικού το βράδυ έχει συγκέντρωση Μητλινή τη Αθήνα ή μιλινή τη Αθήνα, έξι ώρα έξω από τη Βουλή. Συγκεντρώνονται για να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που γίνονται στον τόπο του από τι κυβερνήσει τη Αθήνα. Τώρα τη τλητήσε. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Παλούδο. Δημοσιογράφω μα. Ναυτία ένιωσαν πάνω από 45 συνάδελφοι ματαζίδες μέσα στο πλοίο που τους μετέφερε στη Λέσβο Μυτιλήνη με αποτέλεσμα να ξεράσουν. Το περιστατικό συνέβη προχθές όταν το πλοίο που τους μετέφερε έπλεε στα νυχτά του Καβοντόρο. Η θαλασσοταραχή ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να βγάλουν τα άντερά τους. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον αστυνομικό που αποκλίστηκε προχτές στην ΑΣΟΕ έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο υπουργός συνεχάρη το συνάδελφο επειδή κρατήθηκε και δεν πυροβόλησε χαρίζοντας τη ζωή στους φοιτητές που στόχευε. Εκτός από τα πλωτά φράγματα κατά των μεταναστών, η κυβέρνηση στήνει και πλωτά φράγματα κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα στηθεί δεύτερο φράγμα στο Αιγαίο, οχυρώνοντα έτσι τη χώρα από την εισβολή των κορονοϊών ροών. Το φράγμα μελλοντικά θα επεκταθεί και στο Ιόνιο, είπε ο κύριος Κικίλια, κάνοντας έτσι την Ελλάδα χώρα πλήρως οχυρωμένη στον ιό. Την εγκατάσταση των 50.000 προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στο Ολυμπιακό στάδιο πρότεινε η Υφυπουργός Κοινωνικών Θεμάτων Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην το κάνουμε, δήλωσε η υφυπουργό. Σε αγώνε ποδοσφαίρου, γιατί χωράνε 50.000 άτομα στι κερκίδε, αναρωτήθηκε. Έτσι θα χωρέσουμε και του πρόσφυγε, απάντησε. Μάλιστα, για να δείξει το κοινωνικό πρόσωπο τη κυβέρνηση, είπε ότι στον αγωνιστικό χώρο θα διοργανωθεί συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. <ΣΣΣΣ> Συνεχίζονται οι προετοιμασίε για του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1800. Σε 21. Αυτή την εβδομάδα την Οργανωτική Επιτροπή απασχόλησε το Botox μετά τα 70 οι βλεφαροπλαστικές το χαμόγελο Joker και η τοποθέτηση νυμάτων στο λαιμό Μουσική Καιρός. Καιρός να ντυθούμε καρναβάλια ενώ τις υπόλοιπες ημέρες δεν ήμασταν Περνάει και μηνύματα με τον καιρό τώρα στο τέλος θα ακούσατε Εμείς τα λέγαμε για πλάκα εδώ ότι έκαναν εμετό οι, οι αστυνομικοί οι ματατζίδες που πήγανε αλλά όμως έχει βγει ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής που καταγγέλει το πώς μεταφέρθηκαν οι αστυνομικοί οι ματατζίδες στα νησιά. Σας διαβάζω 2 τρία αποσπάσματα, τα αναβλωμένα από τη διοίκηση πλοία δεν διέθεταν τον απαιτούμενο αριθμό καμπυνών. Ωστόσο, οι συνάδελφοί μα να μπορέσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του να ξεκουραστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, αν διατάσσονταν σχετικά. Επίση, όσε καμπίνε υπήρχαν δεν διατέθηκαν, αφού σύμφωνα με όσα μα κατήγγειλαν οι συνάδελφοι, μέλη μα δεν είχε πληρωθεί το ακριβέ αντίτιμο για την παροχή καμπίνα. Θέλαν καμπίνα, λογικό. Οι συνάδελφοί μα με την άφηξή του στα 2 νησιά διατάχθηκαν απευθεία να εκτελέσουν υπηρεσία σε πολεμικέ συνθήκε, ενώ την ίδια στιγμή η δεν είχε μεριμνήσει ούτε για να μπουκάλει νερό. Όλα αυτά που βλέπατε εκεί ήταν εκνευρισμό, γιατί δεν είχαν. Νερό και συνεχίζει η ανακοίνωση. Στι αγωνιώδει ερωτήσει των συναδέλφων μα για το πού θα στεγαστούν κατά τη διάρκεια τη παραμονή του στα νησιά, δεν έλαβαν ούτε σαφή απάντηση. Έτσι λοιπόν, κατά του Χρυσοχωρίδη και οι αστυνομικοί, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν εκεί, μπορεί να είχαν όρεξη βέβαια οι συνάδελφοί του και να βρίζουν και τουρκόσπορου του κατοίκου τη Μυτιλίνη, αλλά όμω δεν έχουν εκεί νερό και δεν είχαν και καμπίνα. Ενώ πήγαιναν να επιβάλλουν το νόμο και την τάξη. Σχετικά με τον κορονοϊό, το θέμα θα αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, δεν το λέμε εμεί. Το είπε ο ανταποκριτή τη ΕΡΤ. Θα ακούσουμε τώρα τη σχετική ανταπόκριση από την Ιταλία. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί δείχνουν να γίνονται αποτελεσματικά, αλλά ο τελικό σχεδιασμό θα οριστικοποιηθεί αύριο στι 11 το πρωί. Οπότε και συναντώνται οι Υπουργοί Υγεία των Γειτονικών Χωρών και οι Επίτροποι <Τι> τη <Τι> Ευρωπαϊκή <Τι> Ένωση στη Ρώμη. Με στόχο να χτυπήσουν δυνατά τον κοροναϊό στη ρίζα του. Μιλάνο για την ΕΡΤ. Κώστας Δαβάνη. Πολύ ωραία τα λε συνάδελφε, αλλά δεν αντιμετωπίζετε και δεν χτυπιέται το συγκεκριμένο θέμα στη ρίζα του όταν κάνει σύσκεψη η Ευρωπαϊκή Ένωση με του υπουργού. Και όλο ο πλανήτη κάνει συσκέψει. Συνεχώ δεν αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο θέμα στη ρίζα του. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Θα αντιμετωπιστεί όταν και όποτε βγει το. Εμβόλιο και αν αντιμετωπιστεί. Αλλά τώρα επειδή συσκέπτονται πέντε υπουργοί και δύο τρει της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιμετωπίζεται σε καμία ρίζα κανένα πολίτος Πρόβλημα. Το τι γίνεται στα νησιά, από τον κορονοϊό, πάμε στα νησιά, αυτά είναι τα θέματα σήμερα. Το τι γίνεται στα νησιά είναι γνωστό είναι οι μετατζήδε, είναι απέναντι νησιώτες. οι οι νησιώτε φυμίζουν για το ελεύθερο πνεύμα του. Θα ακούσουμε εδώ ένα διάλογο, δεν είναι ακριβώ διάλογο. Είναι οι μετατζήδε, είναι αποτυχίο μα έρχεται. Είναι οι ματζήδε και φυλάνε εκεί τα έργα που γίνονται και είναι απέναντι οι χιώτε. Ένα από αυτού φωνάζει, έχουμε βάλει κανένα μπείπ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε γιατί η ευρυματικότητα νομίζω χτυπάει κόκκινο. σου ένα κα... Μικρό, καλό, περιεκτικό περιγράφει ακριβώς αυτό που μπορεί να συμβεί. Λαός μέρος δεύτερον. Φορεία, σε έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή γουρουνιών που στέλνουμε και στου παραγωγού σε σεξουαλικών με τη λίμνη κλπ. Αφού είμαστε κρατοφάκι, αφού... αλλά δεν γίνεστε βέγγι, αυτά τραβάμε τώρα. <ΣΣ> ναι, δε αλλά έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή. Υπάρχει ίδι, ίδι, ζήτηση, αγάπη υπάρχει ζήτηση. Αφού υπάρχει Εξάρουμε. ζήτηση, τι θα κάνει ο κτηνοτρόφο. Εξάγουμε όμω. Να βγάλουμε και τίποτα από αυτό. Να βγάλουμε έξω, δεν είμαστε τσιμα-τσιμα. Μέχρι τα νησιά το πολύ. Α, οκ, εντάξει. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Τα συγκεκριμένα γουρούνια είναι για εσωτερική κατανάλωση. Α, Δεν εισάγουμε όμω, έχουμε μόνο τα ντόπια, έτσι. Καμιά φορά, άμα χρειαστεί κανένα τζέρτζερλο μεγάλο, μπορεί να πηγαίνει κανένα ξένο. Καλά, εντάξει, και okay. να έχω το νου μου δηλαδή. Έχει λίγο το νου okay. σου. Τώρα, που θα το καταλάβει, θα μου πει, δεν θα μιλάει καλά ελληνικά, γιατί τον ντόπιο μιλάει καλά ελληνικά. Άστα. Όχι, την ίδια χρώμα δεν έχουν, την ίδια σκατόπατα δεν έχουν. Την ίδια μπαλουρδόφατσα, πιο σωστά. Ε, ναι. Πάω που τώρα φρέσκω τώρα είναι αυτό. Έλα. Έλα. Από όλου α... του αγώνε είσαστε εκτό, είστε του κινήματο ο κορονοϊό. Ποιο το λέει αυτό. Εδώ καβούρι, εδώ καβούρι Πες λίγο στο πάμε να σταματήσει, μας ενοχλεί λίγο πιο μετά Κάνουμε μετάδοση τώρα, τα λέει ο οικονόμου Α, εντάξει, όπως θες Σκάσε μου μόλι παμίτσα, δεν ακούμε Θα μιλήσει ο άνθρωπος να πει τη μαλακία του Μην μιλάς την κοπέλα γιατί κάτω από εκεί. Έλα φίλε μου, πες τη μαλακία σου Έλα, γεια, yeah, γεια yeah. Αυτό ήτανε Μου λεμούρδο ή σα πάει να πάει στην κοπέλα σου. Δεν κατάλαβα να μην έχουμε κοπέλε εμεί. Αν ήταν κοπέλα ή κοπέλο, τέλο πάντων. Δεν έχει σημασία. Ο, καμία, καμία δεν είμαστε. Ο καθένα έχει ε, δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό. Ακριβώ, ακριβώ δεν είμαστε σε το είπα. Εσείς, όλα... να μιλάτε για τα μούτρα σα. Εμεί είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μιλήσω, θέλω να μιλήσω με τον κύριο πογόνο. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι, θέλω να σα συνδέσω. Ναι. Μισό λεπτό να σα συνδέσω με το μειών 20. Ε! Κλείνω εγώ. Για. Λε, γεια. Λέει, γεια. Πόσο φτάσατε το κουκουέρε στο 5% Εμείς κάποτε το είχαμε 10% το ξέρεις Και που πήγατε Που πήγαμε Όταν διώχνετε τον αυτόν Το Δεσίλα, το Θεονά Τον αυτόν τον, τον, τον, τον πρόεδρο των χτιστάδων Τον Κορσόπουλο Και παίρνετε τι πήρατε Πήρατε την αυθή τη, να είναι Πώς τη λένε Καλά ας το βγάλεις νόηση Έλα Έλα λοιπόν κάτι πάρα πολύ Έχει περάσει και η ώρα Ε, λοιπόν, πώς πω, δεν ξέρω τι κάνετε και τις εκπομπές, όταν τις βάζουν, τις ακούσουν σε οικογράφηση. Δεν ακούνετε τίποτα. Και αυτό, καμιά φορά ήταν λαμβανόταν, γινότανε. Τώρα όμως δίνεται σε συνεχόμενα επεισόδια. Γιατί σε το λίγο να δείτε. Ακούσα από το YouTube. Ναι. Γι' αυτό, γιατί το YouTube χτυπάει δικαιώματα καμιά φορά και τις κατεβάζει. Βάλε από το SoundCloud. Οκ, okay, θα την δοκιμάσω. Hey, yeah. Έγινε. γεια. Yeah. άμα ήταν ο αλέξει ακόμα στα πράγματα. Θα ε, ήμασταν ένα μονακό. Όχι τι μονακό. Θα ξεκλοφορά με τις πουράκλες συμπατησίων, έτσι θα Με γα... τα γανάσαμε, ό,τι γα... γα... OG... θα... κουτάρα με τα κάναμε. Θα υπήρχε έτσι μια ελευθερία σε όλα τα μέτωπα. Τώρα τίποτα. ήρθαν η άλλη και ξηρασία Μα γα... <κάκεσαι> μόνο. Τώρα μας μαζε... <κάκεσαι> μόνο και το το Καλά Μόνο και μόνο που την ίδια θέση που αλλάζετε... Δεν κάθετε παιδί μου στην ίδια, την καίμαι κάθε φορά. Θα ακούσεις τώρα σε λίγο καιρό χορηγία με καρέκλες, μια εταιρεία. Υπάρχει ενδεχόμενο ο ασφαλή τη εχθέ στην ΑΣΟΕ, να φορούσε full face επειδή δεν υπάρχουν πια μάσκε στο εμπόριο. Α, ναι, σωστό. Άρα όντω να ήταν εκτό υπηρεσία, έτσι. Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι. Ρε. Μην, είστε, μην είστε τέτοιοι. Μην τη βλέπετε σε όλε τι νομοσίε. Είμαστε κολλημένοι. Α... Είμαστε κολλημένοι γενικώ. Δεν υπάρχουν μάσκε. Εγώ μίλησα με μια φαρμακοποιό μου λέει φορά πουλάρι full face. Ορίστε, να, ο άνθρωπο γι' αυτό το λόγο το πόρεσε. Στην Ασοέ είναι ευρωμιαρέη. Δεν ξέρει τι μπορεί να κουλά. Καλά, και δεν έχει μόνο κορονοϊό στην Ασοέ. Άσε τώρα. Ναι, ν, ν, ν, ν, ν, ν. τίποτα μόρφωση εκεί μέσα. Βγάλτε, σωστό, σωστό. Αυτό που θα το δόντεξε ο μπάτσος. Το, το, το μόρφωση, σωστό, σωστό. Αυτό το σωστό. μόρφωση, έλα, γεια. <σταθέτει> Θέλω, λοιπόν, να το πω και από εδώ πέρα ξεκάθαρα. Yes. Εμείς,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 Ευτυχώς. Ευτυχώς που διαβεβαίωσε και τους ανθρώπους, τον χειροκρότησαν και οι άνθρωποι, ότι δεν, θα, δεν πρόκειται να ανεχθεί να γίνουν επάρκοι ψυχών. Με αυτό το πολύ θετικό. Σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λόγου πάει στο μαγαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα για τον κορονοϊό. Γεια σας. Τα είχε πει ο μηχαλάκια. Έτσι. Περνά η μπάτστει και τι χυροκροτάνε. Του χειροκροτάνε, ναι. Είδε χειροκρότημα στη Μητυλή, στη... Κάτσε, ε, να πούπεστινή. Ξε... Συμιτιλήνη στι ζουνέ μου είχαν πάει έφυλε. Σε ένα από τα δύο νησιά δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί εσύ ανε και τα λαντάρια το έχσια και συ. Θα δίκαμε. Να σου ναι. πω. Ναι. Τα βελαιουλογή είναι έτοιμα για πόλεμο. Ε. Mm -hmm, mm -hmm. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι πώ είναι. Πώ να είναι ρε ρεύμα. Π... Πώ να είναι! Α, είναι αυτό που λέμε λεφαιριά λύπα η πρώτη εκρή. Α πάνενε πρώτη. Να σα πίσουμε λεγό και κάτι τελευταίο. Αν δεν θα Το θέμα. Με αυτό είναι να πούμε, μήπω πρέπει να το ξεκινήσουμε τελικά. Ναι, αφήστε τα μίση και πιάστε το γαμίση. Για χαρά σύνθημα φιλαράκι, αλλά ξέρει τι γίνεται, ρε παιχνίδι, που τώρα εγώ στα 61 που φοβάμαι μήπω μου αρέσει και πού να σκεύει τώρα, ρε κατ' το κεράτο του. Κατ' Κά... Δεν χρειάζεται εσύ, τελε... κάτσε και απόλαυσε, θα, βρου... θα βρούμε την άκρη. Και κάτι τελευταίο, ρε φιλαράκι, ανεβάζουν στο facebook να πούμε ένα... μια μαλακία που λέει 200 παιδιά γεννηθήκαν στη Χείο, τα 96 αλλοδαπών. Φανταστείτε το μέλλον, πιο μέλλον, βρε μάκα. Για ποιον λαό να πούμε μιλάς, για αυτό που στέλνει βενόπουλους, αμφιλόπουλους και γεωργιάδες και μπορείδες στην βουλή. Γάτοτε <μ'> με τη Χρυστόγεννα <αντιχριστώσας> μην μείνει κανένας. Και κατάλαβε φίλε, 200 λέει παιδιά γεννηθήκανε, τα 96 να το Δηλαδή τι ρε μαλάκα, δεν γεννηθήκανε 200 άνθρωποι. Γιατί φωνάζουν εκεί στη Μητυλήνη. Η Ξερονίσα είναι άλλωστε τα πότε τα επικίζαμε με κομμουνιστές. Ε, τώρα τα επικίζουμε με μετανάστες που εσύ ο ίδιος θέλνει στρατεύματα του, το ΝΑΤΟ και τους βοβαρδίζεις. Οπότε γιατί κλεγόμαστε. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Θήμιο για την καταπληκτική εκπομπή σήμερα. Μπράβο που λένε για του κατρικού τη Ελλάδα ότι δεν είναι ρατσιστές, δεν είναι φασίστε, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν δίκιο που βγαίνουν στον δρόμο. Να ρωτήσω κάτι, ρε, οι μπαλούρδοι δεν ψηφίζανε κατά 60% Χρυσή Αυγή. Ε, παλιά. Μετατοπίστηκαν λίγο τώρα και επαναπατρίστηκαν στην νέα Δημοκρατία. Ε, εντάξει, όχι και πάλι, πολύ ναι. Αυτό να το βλέπουν οι λύσοι που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή γιατί πιστεύουν ότι είναι και θα του σώσουν από του Σένο <ΣΔΟΥΣ> Ο Χρισταγί τη όπου τρόει εντολί πήρε το Αφεντικό να χτυπήσει τον Έλληνα και να... από το να χτυπήσει τον Έλληνα για να βάλει μέσα τον ξένο, που και ο ψέιο στήμα είναι μέσα παρέτηση αυτό και θα το κάνει ο χρυσαβήτη. Αλλά ρωτάω από το οποίο είναι πιο μαλά. εγώ που ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ τότε γιατί πίσω θα του θα μα θα τα άραμα, να χορηγήσει το λαό. Ήπειτα ξύλοι πατριώτε που, που ψήφισαν τη νέα δημοκρατία για το μακεδονικό και για το μεταναστευτικό. Πολύ πλάκα έχουμε τελικά. Άμα σε κάνει να καλό λεγόμα. Κατό δεύτερο στο δίνω. Πρώπου είμαστε σε τέτοιο αξολογία. Τι λίγο καζαμία θα μαγαπάτο είκοσι. Θα φανεί. Γιατί πότε θα φανεί, Έχει, να κάνετε και με τη συμπεριφορά, σου τώρα τι να κάνω. Όχι, ώρα θα άρχισε. Να έχει αυτή τη συμπεριφορά, μα θα είδε στον τρία το μήνα και Ισχύει. Έσκει. Μα πάει καλά. Μου φαίνεται ότι μα πάει καλά το νέο έτοιμο. <σομή> Η νέα δεκαετία, <σομή> δεν ξέρω. Εξρό και μα ξαναδεί ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέρει θα γίνει. Λαβρά, λαβρά. Ο σημείο θα μεγαφάει. Γιατί σε αγαπούσε πριν. Τι μαγαπούσε. Α, ναι ξέχασα. Έτσι πει. Ναι, ναι, σε Ναι, τώρα. Καλέ, άκου λέει. <laughs> Αλήθεια ρε, δίνει μια φιλά σταυρό. Αυτό η ανάγκη που είσαι μωρά. και εσύ μωρή, και εσύ. Τι χαζοβιόλα, πώς ανασφαλείς. Άλλα, ζωβίνω αντούλα. Φαλαδιάφινισα αυτή τη, τη, τη, τη λουκά την καινούργια να μιλάει συνέχεια. Δύο λεπτά τώρα μαζάλεσαι και τρώγαμε. Ποια λέει στη Σιριζέα? Ναι, ρε, κόφτει να την πουτσίνα. Έτσι λέει η κυρία. εντάξει. Όμω η λουκά να τη σκύναξει γεια Ναι, τώρα ναι, σωστό. Σ αγαπάω πολύ. Να μ' αγαπά. Σε ακούω από το κολοσκάι. Αμάνα, μαν. Λέγεται. Καλημέρα σα. Γεια σα. Έχω πάρει σε ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Αμέ. Μπορώ να μιλήσω με την ξένια. Ποιο είναι? Ποιο είστε? Εσεί ποια είστε? ΕΦΗ. Ποια έφη. Πο Ποια? Α, είναι οι γραμμέ. είμαστε, ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τον κατάλαβα οριζόντων. Το yeah. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σα. Α, δεν θέλατε τελικά, μάλιστα. <Συκλή>